Έλα, λεβέντι μου, καλέ. Εγώ, λεβέντι μου και αλίτι μου, δεν πάω. Λεβέντι μου και αλίτι μου, δεν πάω από σπίτι μου, μου, κι αλήτη μου, δεν πάω από μου μαζί σου θα το κάψω. Μακού, Ναι. Έλα ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Έλα ρε μαλακικά, ποιο. Έλα ρε μαλακικά. Αποστόλη. Αυτό ένα μηδέν. Άρε, μπου πώ το Έχω 4-5 χρόνια να σε πάρω τηλέφωνο και ακόμα με θυμάστε. Μα δεν είπα ποιο, είπα Αποστόλη. Εγώ Αποστόλη είμαι. Αποστόλη. Ήθελα μαλακικά, μονοπόλιο α, το όνομα, συγγνώμη. Α, υπάρχουν και άλλοι, ο. Oh. Πού, <συνή> <συνή> ναι. Τέλο πάντων, τι θε. Καλά, ίσως. είσαι. Καλά. Λοιπόν, έχω 4-5 χρόνια να σα πάρω τηλέφωνο. Μ και μα έλειψε, ε, ε. ε. Ναι, μα το βλέπω αφού αναγνωρίσουμε τη μία ποιο είμαι. Ναι, Έχω 4-5 χρόνια να σα πάρω τηλέφωνο και στεναχωριέμαι γιατί θα πάρω για να κράξω τον άλλον μέσα στο χάρτη. Του το χα... θυμιώ! Μην τολμήσει και ρατά! αγαπάω πολύ, αλλά εκείνον τον αγαπάω περισσότερο. Α? ένα ρε φλαράκι. Φόνο μην και... μη μα το... έρθει, <συκλώδη> μακάρι. Φόνο μα έρθει, μακάρι. Ναι, για πε. Ωραία, ρε, είσαι λίγο τσοβλάνικο, λομπεδίζει. Ξέρω εγώ τι, πούμε Αυτό έπρεπε να σα αρέσει. Η αλήτρα, όχι τώρα το φλωράκι, τέλο πάντων, λέγε. Δεν είπα ότι είναι φλωράκι. Εγώ το είπα. Τι προηγούμενε μέρε για. Τον Άγιο Μαντήλιο και ο Άγιο Μαντήλιο και ο Άγιο Μαντήλιο. Λοιπόν, κράζουμε, αλλά ξέρουμε τι κράζουμε. Δεν υπάρχει κάποιο Άγιο Μαντήλιο. Ο Άγιο Μαντήλιο λέει... δεν είναι αυτό που τρώσε κολατούχο με τη ρόπιτα και σε πάει μετά μαντήλιο, Άγιο, στην τουαλέτα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Α, δεν είναι. Τεκάκι, τι μιλάνε. Μιλάνε για το Άγιο Μαντήλιο. Πώ λέμε το Άγιο Κάστανο ή η Άγια Παντόφλα. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, Είναι, είναι το Άγιο Μαντήλι. Άγιο Μαντήλι, όν. Τι λε. Ναι. Κράζουμε, του κραζούμε, αλλά ξέρουμε τι κράζουμε. Εμπιστατωμένο δημοσιογράφο είναι έγκριτο. Ναι, πρέπει αυτό να... είναι το. Όχι. Κόλλησε, δεν ξέρω, αλλά ναι. Δεν πρέπει να λέει μαλακίε. Δεν, προχ... έτσι... είχε... δεν γίνεται να μιλεί μαλακίε. Το έχει προσπαθήσει και άλλε φορέ, δεν γίνεται, το λέω εγώ. Ναι, εντάξει, το διορθώνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεύτερον, προχθέ. Είσαι παραχή... το βρεκαναγκιό μετά από πέντε χρόνια παίρνει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τέλο πάντων. Από Δευτέρα είμαι άνεργο, οπότε ναι, σα παίρνω τηλέφωνο ξανά. Διώξανε? Ε, όχι. Και θέλει να αποχώρει. Μια μπερδεμένη κατάσταση. Μην την ψάχνι. Πού δουλεύει, Σε ένα χειροστάσιο. Χειροστάσιο. Ναι. Κυριολεκτικά. Ναι, ρε, μαλκά. ξέρω εγώ. Τέλο πάντων. Δεύτερο. Τέσσερα προχθέ έλεγε για του σε ποιου ανήκει η χώρα. Για να το κλείνουμε. Η Ελλάδα ανήκει στα φοινικά μα. Βασικά το 50. Αυτό το ξέρουμε έτσι κι αλλιώ. Τουλάχιστον ανήκει στου εφοπλιστέ. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 49. Το λιγότερο ανήκει σε άλλα φοινικά. Πάντω δεν ανήκει σε εμά. Ελπίζουμε κάποτε να μα ανήκει. Σίγουρα δεν ανήκει στα παιδιά που έρχονται από το. Και δεν μπορεί να ανοίξει όλου. Είχα ένα φίλο, δουλεύαμε μαζί πάνω στο χειροστάσιο το Γέντι από Αλβανία. Το παιδί του Νοέμβριο γλίτωσε και Γερμανία. Όταν έφυγε, κλαίγαμε. Κι εγώ κι αυτό. Ήταν από τι καλύτερε συνεργασίε που είχα επαγγελματικά στα. Κοντεύω τα 50, τέλο πάντων. Έτσι κλαίγαμε. Στο Γέντι, ο Γέντι να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα ενώ Λυπιός, Λυπιός, το φως... το, λέγανε, το παιδί, ρε παιδί μου. «Γέτι, Α, τον έχω δει Το, γέτι, το ζώο Όχι, όχι, άτρυχο ήταν, άτρυχο Άτρυχο, ξηρισμένο <laughs> γιατί, δεν να <όξω> δηλαδή <laughs> Ούτε τα γιατί δεν αφήσανε τρίχα πάνω του. <laughs> Τέλο πάντων Στο γιατί ανήκει κομμάτι από αυτή τη χώρα γιατί το παιδί αγαπούσε και πονάει εδώ πέρα και θέλει να πάρει και σπίτι εδώ πέρα σε ένα κολοχώρι εκεί πέρα πάνω που έμενε στο βουνό. Στη γυναίκα, α πούμε την Ελώνα, μια μαλακισμένη που μουρχόταν σε χειροστάσιο με νίκη και μου κοιτούσε βίντεο στο TikTok δεν ανήκει τίποτα ούτε το χώμα που πατάει Είναι βερδεμένη κατάσταση Μακρυγορεί πάνω... λιγάκι θα έλεγα Μακρυγορεί λιγάκι ε, Πέντε χρόνια Και και τώρα θα ρε να ρε πούμε. Άισι ξαναπάρε. Άντε, γεια! Γεια σου, καλά μου. Έλε, ρε μανάρι. Τι κάνεις. Πού είσαι εσύ, μόλι Γι' αυτό εδώ Έτσι, είπαμε. Ε, είπα και εγώ τώρα, πρέπει να την έχει πάρα πολύ. Σε έχω. Δεν μιλάω εσεί, είστε ρεμπεσκέδε. Εμεί δεν είμαστε ρεμπεσκέδε. Είμαστε ρεμπεσκέδε μπίτι τελείω εμεί. Γιατί εμεί δεν είμαστε. Καλό είναι αυτό, είναι, να το κρατήσετε. Πάνει πολύ σοβαρή. Ναι. Δεν σου κάνω πολύ σοβαρή. Εντάξει, να πάω λίγο παρακάτω. Μου κάνει σοβαρή, μου κάνει σοβαρή, όχι όσο είναι δημοκρατία. Θα προσπαθήσω. Ναι, δούλεψε το. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω για υπερπροτη. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε! Υπερπρώτη, δεν γίνεται. από τι προηγούμενε εποχές τώρα θέλω να φτιάξουμε όλη τη μεγάλη κεντροαριστερά θα χτίσουμε την καινούρια σύγχρονη όχι μόνο σύγχρονη αριστερά αλλά τη μεγάλη κεντροαριστερά τη δημοκρατική παράδειξη του τόπου που θα κεντριστεί Μήπω δεν ξέρουν, είναι σαν εμένα που προσπαθώ να κάνω τη λαχανότητα τηλέφωνη εδώ. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω τα βασικά τα υλικά να βάλω μέσα. Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να βάλω μέσα σε αυτή την ρημαδότητα. Ούτε φίλο δεν ξέρω να ανοίγω. Τώρα, μήπω υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα. Μήπω δεν ξέρουν τι χρειάζεται για να. Άνοιξε τώρα να δει μια, μια, μια πετρετζή και να κάτι. Αυτό, αυτό. Μήπω να του δώσουμε μια κατεύθυνση. Μα ξέρουμε και τι άνθρωποι τώρα, μην παλεύουν από εδώ, παλεύουν από εκεί και κάνουν τώρα ό,τι να είναι. Εντάξει, ναι. <laughs> Έλα να κουνούμε, λέει. Ελά. Ελά, σου πω. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλου αυτού του μαλάκε που κάθονται και τρέχουν στι εκκλησίε, στα παπαδαγιά, ποιε όλε των ειδών των απαταιών, επιστολέ του Ισού και τα αρχήρια μα κουνιούνται. Να κτητρήσουνε. Εκρεμέ είναι και κουνιούνται. Τι είναι αυτό, να το δείτε λίγο. Περίμερε, α δούμε να μιλήσω. Τα καμπανέλια είναι, τι είναι, να, το βαράει, παπά. Τα καμπανέλια που λέει ο κ. Βασίλη, δε. Ο, ο, ο κακαγουνάκι το λέγει. Δεν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ε, άμα δεν ξέρει να μην μιλά. Τα πόσα <laughs> λένε αυτά, ναι, γιατί τα ξεχνάω. Τα καμπανέλια. Να ανοίξουν ένα βιβλίο και να μην πιστεύουν σε μαλακίε. Εν τω μία από τι μεγαλύτερε καταστροφέ που έχει υποστεί ο ελληνικό λαό είναι ότι η Εκκλησία κατέλαβε τη θέση του ηθικού ρε παιδάκι μου. Αυτοί που του ψηφίζουν, τέτοιοι βλάκε είναι τέτοιοι λίδοι που αγοράζουν επιστολές του Ιησού και τέτοι Δεν κατάλαβα μπάκες. να τι πάρουν άλλε τι δικέ μα επιστολέ του Ιησού, Όχι, θα τι πάρουμε, είναι τι Μέσα στην μου έχει επιστολέ του Ισού Χριστού του Ιδίου. Το χειρόγραφο του Ισού κοστίζει 20 μόνον ευρώ. Να σου πω κάτι τελευταία και να κλείσω, επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να σε ακούσω. Είχες καιρό Εδώ να πάρει και ανέπνευση σε βλέπω. δεν πειράζει. Ναι, δεν έχω πάρα πολύ. Είναι στο γραφείο μένει, πολλή δουλειά τέλο πάντων. Στο γραφείο είσαι. Ναι. Ναι. Αν τη δουλειά με παίρνει. Πα πάρει. Όχι, όχι, όχι. Έχω κλείσει και την πόρτα, έχω κλειδωθεί μέσα. Τι Μεγαλύτερε αποταμιεύσει. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Τώρα λέει οι δηλώσει ήταν είναι εύκολες, θα τι κάνουμε μόνοι μα, δεν θα έχουμε ανάγκη. Έχω κάνει στροφή στην καριέρα μου τα τελευταία χρόνια και έχω καταντήσει. Συγγνώμη, έχει καταλήξει. Δεν κάνει δηλώσει? Τη λογιστική, όχι. Τι κάνει? Προσπαθώ να το αποθήκω. Καταχώρηση. Καταχώρηση, μανάρι μου, πόσο sexy. Να έφω με καταχωρήσει. Λίγη Βέβαια. Βεβαίω. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σα. Κύριε Βυζδέκη, γεια σα, πορφύριε. Έχετε φαγούρα να μάθετε τι θα ψηφίσει ο Πορφίρε Βυζδέκη. Μεγάλη. Σε 20 μέρε. Θα σα το πω και θα σα κάνω και μια έκκληση. Όχι. Θα ψηφίσω φωνή λογική και αφροδίτη Λατινοπούλου. Νάτο. Νάτο, ε, νάτο θα... να μην θα... ξαναπέσει θα... ο κόσμο να μην έχει ποτέ κυταρίτιδα ξανά και να ξυρινίζουμε το πράγμα μα. Αφήνουν τρίγε στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίγε στη μασχάλη, τρίγε στο μουστάκι. Ε, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό. Εγώ που είμαι γυναίκα. αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Να κάνω και μια έκκληση. Σε ποιον? Στους ακροατές. Να, να μην ψηφίσουν ευρωβουλευτέ. να ψηφίσουν ευρωβουλεύτριες. Γεια σας. Οκ, okay, το ακούω. Γεια σου ρε Γεια χαρά. Για πες μου λίγο αυτός ο γυμναστηριακός, πως ο καμένος Πολύ, πολύ, γι' αυτό τον αγαπάμε όμω. Α, τον αγαπάμε κιόλα. Ναι, ναι, μα αρέσουν τα καμένα. Καλή τώρα δηλαδή τον Κασελάκη, ο οποίο είναι εφοπλιστή, να φύγει από τα λέσια του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι λέσια, και να πάει στα άλλα λέσια τη Νέα Δημοκρατία. Και στο Μητσοτάκι. Ποιο το Μητσοτάκι, το ΣΥΧΑΜΕΝ. Έλα και το, το γυμναστεριακό μιλάμε, το που, που το Μητσοτάκι το θαυμάζει και το ψηφίζει. Τον υπηρέτη των εφοπλιστών. Οπότε καλά το λέει μάλλον. Ε, καλά το λέει ο εφοπλιστή να πάει στον υπηρέτη των εφοπλιστών. Καλά το λέει ρε, τελικά, δεν είναι καμένο. Θα βλέπει να Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι μη. Να σου κάνω μια ερώτηση μωρί Λουκά Τι θέλεις Γιατί παίρνει μόνο Παρασκευές <laughs> Έχω παρατηρήσει ότι παίρνεις Παρασκευή πάντα Ε ναι το παρατηρήσει Γιατί όχι Πέμπτη ας πούμε ή Τετάρτη τα πρώτα απ' όλα Πέμπτη δεν έχει τηλέφωνα Σωστό σωστό <laughs> Γιατί όχι Τετάρτη ε, Κοίτα μ' αρέσει γιατί, α, γιατί α, αναρωτιέσα δε, Μ' αρέσει Ξέρω, Ξέρω εγώ, η Παρασκευή. Επειδή είναι χαιρετισμοί την Παρασκευή και το συνδυάζει σαν κάτι. Νύμου δεν είναι αυτό. Α. Όχι, απλώ τυχαίνει τον άλλο. πως πω τυχαίνει, πάντα τυχαίνει η Παρασκευή. Ε, είναι αλήθεια εντάξει. Για πε, φανερό σου. Όχι. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Μήπω να... Παρασκευή αδειάζει περισσότερο από τι δουλειέ. Ήρθε, παιδί μου, έχω θέλει να παίρνω δύο φορέ την εβδομάδα. Δω... Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Α. Ρώτησα γιατί Παρασκευή και όχι Τετάρτη Δευτέρα, ξέρω εγώ. Με βολεύει καλύτερα η Παρασκευή, γι' αυτό. Μάλιστα. Τι άλλε μέρε με τι δουλειέ καταπιάνει. Παίρνει άλλου σταθμού. Υταγωνίζομαι για τη λεφτεριά τη. Ναι, τώρα... παιδί μου, πού αγωνίζει, έχει τον αγώνα τι άλλε μέρε. Είχα και την 107η σύλληψη. Μπράβο. Είπα τι εκατοστήσει, τις εκατόστησε. Τις να σου πω το αποκλειστικό. Όχι. Πήγα και έκραξα τη Μεγάλη Πέμπτη τον Μητσοτάκι, τον εγκληματία δολοφόνο και τον Αρχιεπίσκοπο. Ω να μου χαθεί δεν τρέπεσαι, ασέβαστη. Τη Μητρόπολη. Τον Αρχιεπίσκοπο, Μωρή. Και καλά τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητσοτάκι. Τη Μητρόπολη, Αθηνό. Δεν σέβεσαι τίποτα, δεν Δεν τρέπεστε. Λάσουκα Σε βάλανε μέσα Και περίμενε εσύ Να αναστηθείς τώρα το Σάββατο Ξέρω Όχι άκου να δεις Μεγάλη Πέμπτη Πήγα στη Μητρόπολη Προκάλησες τώρα Εσύ να δεις Αμα είσαι ο Ιησούς Εσύ Δεν τον πρόλαβα Όπως ήσουν Παλιά κολοκοτρώνεις Τώρα την είδη Ιησούς Ναι Δεν το Δεν άζαρετ Ο Μητσοτάκη, Δεν τον πρόλαβα Κρίμα Αλλά βγήκα σου. Μπροστά... Είμαι επίσκοπο μέσα στη Μητρόπολη. Τον έκλαξα, του λέω ντροπή. Χιδέο. Και τον γκέι, το μιτσοτάκι. Τι. τον να που υπέφερε... έφερε τον νόμο, είναι γκέι. Δεν Καταγέρω... με συνταράζει. Καταγγέλω και σωματική κακοποίηση. Το ξέρει, μου πήγαν να μου σπάσουν το δεξί χέρι. Μήπω θέλουν να σου κάνουν τον έρωτα. Σκοτώσουν, δηλαδή πήγαν να με σκοτώσουν. Έπεσα κάτω. Με σηκώσανε. Καλά, και... δεν θε και η με πήγανε στο αστυνομικό τμήμα. Το ξέρει, καλέσανε περιπολικό και Πέσανε με. Έσανε χαστούκια! Όχι, Μακρόπολη, και αυτή είναι η 107 σύλληψη. Καλά είναι. Η 107 σύλληψη. Ναι, σαν τον Αλαφούζο μοιάζει. Η 107. 500.135.000. Ο σωματική κακοποίηση πήγαμε. Τελικά στο σπάσανε. Ο αστυνόμο του αρχιεπισκόπου ναι. χέρις ότι δεν μάθουνε με πέταξε έξω. Περιμέναμε το περιμπολικό έξω από τη Μητρόπολη και μου κρατούσε το χέρι και τα δύο. Μα ήταν ρομαντικό και εσύ τα βλέπει τώρα ανάποδα. Okay. Μην δει ένα ρομαντικό μάτσο να σου κρατάει το χέρι. Άλλο ήταν ο λόγο, είχε σκοπούς Πάσαι το δεξί και δεν μάθουνε. Είχε σκοπού, απλά ήταν λίγο πιο μπουρτάλ. Έλα τώρα, εντάξει. Έλα, ηρέμησε και εσύ και κάτσε άμα είναι. Μα το ήξε ξανα... και δεν το έδειξε κανεί. Είδες εσύ πουθενά Πουθενά και το ψάχνα Δεν το έδειξες Ένα πράγμα Μεγάλη πέμπτη σου λέω ζωντανά Άσε με τώρα Είχα το βράδυ να δω τον Ρόμπερτ Πάουελ Και με το μεσημέρι είχα 9S1 Δεν ακούσου λόγια τώρα Σαν τίποτα. Αυτό είναι που με τα ράζει περισσότερο. Τέλο πάντων, ίσω δεν μπορούσε να διακοπεί το θείο δράμα, γι' αυτό ήταν έχει δύσκολη μέρα. Εσύ... Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Το έχει, εσύ αποκλειστικά το. Τώρα το ξέρω, ναι, το έχω. Ευχαριστώ. Άντε, για. Αϊ, Μωρή, για ναι.